45 πέμπτο μάθημα Μέρος πρώτο Οι Έλληνες, αρχαίοι και νέοι Η Ελλάδα είναι ο καλύτερος τόπος για να σπουδάσει κανείς αρχαιολογία. Η χώρα βρήθη από ερήπια και πολλά μέρη δεν έχουν ακόμη ανασκαφεί. Στην Αθήνα, εκτός της ελληνικής αρχαιολογικής εταιρεία Υπάρχουν και πολλέ ξένε αρχαιολογικές σχολέ. Η Αμερικανική, η Αγγλική, η Γαλλική και άλλε. Η αφάνταστη επιμονή και υπομονή των αρχαιολόγων έχουν κάνει θαύματα για την ιστορία σε αυτόν τον τομέα. Έβγαλαν σημαντικά συμπεράσματα από αυτέ τι πέτρε, ακόμα και από τα τρίψελα. Αντιλαμβάνονται επίση, ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους να πλησιάσουν την αρχαία Ελλάδα Είναι να γνωρίσουν από κοντά τους απογόνους των ανθρώπων εκείνων Που μας άφησαν όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα Οι σημερινοί Έλληνες έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα με τους αρχαίους προγόνους των Πρώτα απ' όλα τους μοιάζουν στο πρόσωπο και στο σώμα Όχι βέβαια όλοι αλλά ούτε και οι αρχαίοι ήταν όλοι τους ωραίοι. Επιπλέον, οι σύγχρονοι Έλληνες έχουν τα ίδια πνευματικά γνωρίσματα. Την αχόρταγη περιέργεια και φιλομάθεια, τον τρόπο που λατρεύουν το Θεό και τους αγίου, το πάθος τους για τα πολιτικά, τη συζήτηση και τη φιλοξενία. Πραγματικά, μεταχειρίζονται τον ξένο σαν ιερό πρόσωπο. Οι αρχαίοι αγώνες επέρισαν μέσα από τόσους αιώνες και οι αρματολοί ασκούνταν ως τον 19ο αιώνα στο δρόμο, το πίδημα, το δίσκο, το ακόνδιο και την πάλη, δηλαδή απαράλλαχτο το αρχαίο πένταθλο.